Τυμώνια είναι μια πραγματικότητα. Η μείωση του πληθυσμού είναι μια πραγματικότητα, όχι μειώση των τιμών. Νομίζω τα χειρότερα θα τα αφήσουμε πίσω μα πια. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Νομίζω τα χειρότερα θα τα αφήσουμε πίσω μα πια και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποιε στογκενέ μειώσει τιμών, καθώ και τα επιτόκια θα αρχίσουν να αποκρυμακώνται σε λίγο και τα χειρότερα του πθορισμού πια τα έχουμε περάσει. Τι ευχάρει το νέο, τι ευχάρει το γεγονό που λέει και ο χάντη Χρίσκο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό τη χώρα, έδωσε συνέντευξη σήμερα. Άλλη μια συνέντευξη στο Open το πρωί και είπε αυτό ακριβώ για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια: Ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μα. Το είπε σήμερα, 22 Μαου του 2024. Τα έχουμε αφήσει πίσω μα. Από εδώ και πέρα είναι όλα, θα είναι όλα παραδυσένια. Φωτεινά και θα τρέχουμε στα λιβάδια με τα προϊόντα, τα πολύ φτηνά που θα έχουμε αγοράσει από τα σούπερ μάρκετ. Αφήσαμε τα χειρότερα πίσω μα. Το ίδιο. Μας είχε πει και το Φλεβάρι του 24. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Και το Φλεβάρι είχαμε αφήσει τα χειρότερα πίσω μας, αλλά τελικά ήρθαν μπροστά μας τα χειρότερα. Το ίδιο μας είχε πει και το Μάρτιο του 23 πέρυσι στη Λαμία. Και είμαι αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού... Είναι πια πίσω μα. Ήδη βρισκόμαστε στι χαμηλότερε θέσει τη Ευρώπη. Πέρυσι ήμασταν και στι χαμηλότερε θέσει τη Ευρώπη. Και πέρυσι λοιπόν, για τον πληθωρισμό, πέρυσι το Μάρτιο, ένα, ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, τα είχαμε αφήσει πίσω μα τα χειρότερα, αλλά τελικά τα βρήκαμε μπροστά μα για να τα ξαναφήσουμε πίσω το Φλεβάριο του 2024 και για να τα ξαναφήσουμε πίσω το Μάιο του 24. Όμω το ίδιο μα είχε πει και το Γενάρη του 2023. Εκτιμώ ότι θα δούμε και περαιτέρω αποκλιμάκωση συνολικά του πληθωρισμού που θα συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι τους επόμενου μήνες εφόσον δεν έχουμε κάποιες δυσάρεσες εκπλήξει με τις τιμές ε, ενέργειας και πιστεύω, ε, αν έπρεπε να κάνω μια ε, εκτίμηση, ότι τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι, ως προς την αύξηση των τιμών, ε, πιστεύω ότι τα, τα έχουμε δει. Πίσω μας. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Έτσι λοιπόν, δεν μα άμα από χειρότερα, γιατί πάντα τα αφήνουμε πίσω μα. Για να έρθουν τα καινούργια χειρότερα, για να τα ζήσουμε μπροστά μα. Κυριάκο Μητσοτάκη, σοβαρό πρωθυπουργό, σέβεται κυρίω τον καταναλωτή, τον Έλληνα πολίτη, τον εαυτό του σε δεύτερο επίπεδο. Δεν θα έλεγε κάτι έτσι για να το πει, δεν θα λαϊκίζε, δεν θα κορόιδευε την κοινωνία. Ακούσαμε εδώ τέσσερι φορέ που τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μα. Άρα δεν άμεσα συνεχίζουμε. Αν ζούμε στα χειρότερα, φταίει κάποιος. Βρήκαμε το φταίχτη και αυτός είναι το λάδι. Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, στοχευμένο στον πληθωρισμό, κυρίως των τροφίμων. Τον τροφίμο. Σε αυτό έχει να παίξει ρόλο και το ελαιόλαδο. Το λέω αυτό διότι το ελαιόλαδο σταθμίζεται... Πολύ περισσότερο, στο ελληνικό καλάθι του νοικοκυριού, γιατί καταναλώνουμε περισσότερο ελαιόλαδο. Αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο, πληθορισμός των φήμων θα ήταν λίγο πάνω από 2%. <Τοχή> Σε αυτό έχει να παίξει ρόλο και το ελαιόλαδο. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα την στιγμή. Αυξήσανε το λάδι στο ράφι του μπακάλι. <Τοχή> κατάρα στο ελαιόλαδο. Σύγχαμα, <Τοχή> ρε! Και όταν και το σκατό μα παξιμάδι, υπήρχε το ελαιόλαδο, πληθωρισμό των τροφίμων θα ήταν λίγο πάνω από 2%. Τι διακοπέ σταμάτησα, το σινεμά Μα έφαγε το εισόδημα, το το παρθένο. Ποιο θέλει λοιπόν που ζούμε τα χειρότερα και. Αναγκαζόμαστε κάποια στιγμή να τα αφήσουμε και αυτά πίσω μα για να έρθουν τα καινούργια χειρότερα που θα τα ζήσουμε μπροστά μα, ώστε και αυτά να τα αφήσουμε πίσω μα. Το λάδι φταίει. Αν δεν ήταν το λάδι, ο πληθωρισμό θα ήταν 2%. Το είπε ο Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί. Σημερινή δήλωση. Να κρεμάσουμε το λάδι, να το κατηγορήσουμε το λάδι. Πάντα κάποιο άλλο φταίει. Εδώ φταίει το λάδι. Θυμόμαστε ότι πάντα φταίνουν και οι Δεν το ξεχνάμε αυτό. Θα έρθουμε σε λίγο, είτε έχουμε ανοίξει έναν πολύ σκληρό πόλεμο με τι επιστολέ. Απάντηση η Ευρώπη. Έχουμε χαρμόσει ένα γεγονότα. Εκτό από το λάδι και εκτό από τι πολυεθνικές για τη συνολική χρεοκοπία ποιο φταίει, Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπω από την αντιπολίτευση είναι έναν απολυτή κ, lifestyle λαϊκισμό, ο οποίο έρχεται όμω και τέμνεται με τι χειρότερε μέρε του ΣΥΡΙΖΑ όταν έταζε τα πάντα στου πάντε με ακοστολόγητο τρόπο και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Με ακοστολόγητο τρόπο και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Το 15. χρεοκοπήσαμε, Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσεντάκη, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, όπως ακούσαμε εδώ το πρωί το οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Δεν χρεοκοπήσαμε το 10, επισήμως. Δεν στέλνει οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατίας, Πασόκ από το 1974 και μετά, έτσι όπως διαχειρίστηκαν Και τα κονδύλια τη Ευρώπη και το δημόσιο χρήμα. Δεν φταίνε καθόλου αυτέ οι κυβερνήσει. Το μερίδιο πάντα που ευθύνει για τη χρεοκοπία έχουν οι κυβερνήσει. Αλλά φταίει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την αλόγη, τη χρήση που έκανα, με τα επιδόματα κτλ. Άρα χρεοκοπήσαμε το 15 Μάλλον 16-17 γιατί θα ήθελε κανένα δύο χρόνια να μα χρεοκοπήσει. Δεν χρεοκοπήσαμε το 10 Δεν φταίει η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν φταίει η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Μιτσοτάκι. Παλιότερα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καμία από αυτέ τι κυβερνήσει φτα Πάντα σύμφωνα με τον Κυριάκο Μιτζωτάκη, ο οποίο τα έλεγε πολύ σωστά σήμερα το πρωί, όπω ακούσατε και καταλάβατε τα χειρότερα πίσω μα. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει το λάδι, δεν έχει καμία ευθύνη ο ίδιο. Αλόβητο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα κόμματα φτιάχνουν διάφορα σποτάκια. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το βάζουμε ω σε τρία μέρη. Το τέταρτο είναι η απάντηση, ε, να βρείτε πιο κόμμα. Έχει βγάλει αυτό το τραγούδι. Ποιοι άνθρωποι, ποιού κόμματο έχουν κάνει αυτή τη σύνθεση και εκπέμπουν αυτή την αισθητική, Τόσαραντα Ταντατό. Τα έχει κάνει λίμα. Δύο μυαγόρα με βραχτάνια και τα νεύρα με τσακαλιά. Και στις εκλογές το Ιούνι, μας βαράει το κουτούλι, να μας δείξει την και μου βγήκανε τα μάτια. Όλοι και στιλέπεζονες, πάνε καιν και τσαπελδόνες, πρόσωπα φεδράκια στεία, λες και είναι καληστία. Κάποιο κόμμα έχει φτιάξει αυτό το τραγούδι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, την αποκλείουμε διότι ξεκινάει με το 41% και το θα χτυπήσει το κουδούνι και θα μα πει την πραμάτια κτλ, κτλ. Άρα, Νέα Δημοκρατία δεν είναι, γιατί είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πόσα άλλα 30 κόμματα, νομίζω πως κατεβαίνουν. Κάποιο από τα άλλα κόμματα η αισθητική κάπου δεν σα παραπέμπει. Αυτό ο ήχο, ο τόσο πανηγυριώτικο, η απάντηση και η εξέλιξη του quiz. Θα έρθει και στην πορεία. Μέχρι να σκεφτείτε πολύ σοβαρά, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη. Του θέτουν το ερώτημα γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ. Να ξεκινήσουμε με τον ΦΠΑ. Γιατί επιμένετε να μην τον μειώνετε, Γιατί έχετε στυλώσει τα πόδια και επιμένετε. Πρώτα απ' όλα γιατί εισπράττουμε λεφτά τα οποία στη συνέχεια τα διαθέτουμε για μισθού, συντάξει κτλ. Αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο, ο πληθωρισμό των θα ήταν λίγο πάνω από 2%. Σφίγαμε! Άμα τα χάσουμε αυτά τα λεφτά, μετά αυτοί που μα βλέπουν θα διαμαρτύρονται γιατί δεν πληρώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι του μισθού του, οι συνταξιούχοι τη συντάξη του. Η σύνταξη θα έχει, η μισθό θα έχει, η τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Και που έχει τη σύνταξη, δεν έχει τα τρόφιμα του. σούπερ μάρκετ. Μια μικρή λεπτομέρεια, ένα μικρό κύκλο. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο αρμόδιο υπουργό οικονομικών, απαντώντα στην βούλγαρη του Μέγκα, λέει: Δεν μπορούμε να το μειώσουμε γιατί αν μειώσουμε το ΦΠΑ δεν θα έχουμε τα έσοδα αυτά για να πάρετε μισθού και συντάξει. Άρα τι θέλετε. Ή το ένα ή το άλλο, όλα μαζί δεν γίνονται και θα έχετε μισθό και θα τρώτε, θα έχετε μισθό χωρίς να τρώτε Ωραία λογική Είχε και άλλα επιχειρήματα Αυτό ήταν το πρώτο επιχείρημα, δεν τον μειώνουμε για να έχετε μισθούς συντάξεις Το δεύτερο ακόμη καλύτερο Δεύτερον διότι δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση γενικά Μπράβο! Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση γενικά. ο ΦΠΙΑ είναι φόρος στην κατανάλωση. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσει την παραγωγή, ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση γενικά. Το πια είναι φόρος στην κατανάλωση. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, τις επενδύσεις, την παραγωγή, ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Αυτή δηλαδή όλοι εμείς που πάμε στο σιπερμάρκετ και αγοράζουμε γάλα, μαρούλια, πατάτες, χλωρίνες, λάδι, φέτα που είναι κατανάλωση, έχουμε το δίλημα ή θα καταναλώσουμε αυτά τα προϊόντα ή θα επενδύσουμε το ποσό που δίνουμε για όλα αυτά. Αυτό εννοεί. Αυτό καταλαβαίνετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάπω έτσι το περιγράφει ότι ο ΦΠΑ είναι κατανάλωση. Πρέπει να τον κρατήσουμε χαμηλά, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση, γιατί ενθαρρύνουμε τι επενδύσει. Οι ίδιοι άνθρωποι θα κάνουν τι επενδύσει. Αυτοί που κάνουν επενδύσει, σούπερ μάρκετ δεν πατάνε. Παράει κάτι άλλοι και δεν ξέρω. Και χωρί σούπερ μάρκετ μάλλον ζούνε. Αυτοί που πάνε στο μάρκετ δεν μπορούν να κάνουν επενδύσει. Με τίποτα. Πώ τα μπλέκει εδώ και, και το οικονομικό μυαλό τη κυβέρνηση και δείχνει και την αντίληψη πάρα πολύ σοβαροί, εκτός αν όλοι εμείς είμαστε δυνάμοι επενδυτές και αντί να πάμε να τα επενδύσουμε κάπου για να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πάμε και παίρνουμε μαρούλια από το πάγκο και του μανάβη, του σούπερ μάρκετ. Μέχρι να σκεφτείτε και αυτή την πολύπλοκη σκέψη του Κώστη Χατζηδάκη να συνεχίσουμε το quiz δεύτερο μέρος του τραγουδιού, να βρούμε ή να προσεγγίσουμε ποιο κόμμα έχει φτιάξει αυτό το θεσπέσιο εργοτέχνη. Είναι το δεύτερο απόσπασμα του, του άσματος αυτού, του άκρος πολιτικού και χμηρού άσματος με μια αισθητική που αλλάζει το μουσικό σκηνικό της χώρας. Από εδώ και πέρα όλα θα είναι διαφορετικά, θα λέμε από αυτό το τραγούδι και μετά, από αυτό το τραγούδι και πριν, μέχρι να σκεφτείτε πιο κόμμα μπορεί να μέχρι να σκεφτείτε το ένα μέχρι να σκεφτείτε το άλλο πάλι Χατζηδάκης ο οποίος ε, κάνει μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει την παρέτησή του Αν υπάρξει μια τρύπα όπως αυτή που υπήρξε και μετά φτάσαμε εκεί που φτάσαμε το 2010-2011-2012 θυμάστε τι είχε γίνει στη χώρα εγώ δεν θέλω να ταυτιστώ με τέτοια πράγματα εγώ θέλω να είμαι υπουργό μιας κυβέρνησης σοβαρής αποτελεσματικής που κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα από σιρήνες του λαϊκισμού <Ρεδοί> Εγώ θέλω να είμαι υπουργό μια κυβέρνηση σοβαρή. Ένα πάνε να είναι, Δεν υπάρχει. Δεν είναι υπουργό μια κυβέρνηση σοβαρή. Έτσι όπω το βλέπουμε, όλο αυτό είναι σοβαρή αυτή η κυβέρνηση. Εφόσον λοιπόν θέλει να είναι μια κυβέρνηση σοβαρή, παρετείται από αυτήν, γιατί δεν είναι. Και ψάχνουμε να βρούμε μια άλλη σοβαρή κυβέρνηση για να ενταχθεί ο Κωστή Χατζηδάκη, να είναι εκεί υπουργό, να λέει αυτά τα ωραία. ή θα καταναλώνει, ή θα επενδύεται. Και δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι κατανάλωση και εμεί δεν θέλουμε να. Ενισχύσουμε την κατανάλωση. Ε, οπότε θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Έχουμε και αυτή την επιστολή που έστειλε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ήρθε απάντηση. Μα ήρθε απάντηση τελικά και την μοιράστηκε μαζί μα ο Κυριακό Μητσοτάκη. Πριν από λίγε μέρε, έστειλα μια επιστολή στην πρόεδρο τη Επιτροπή. Και μάλιστα η Επιτροπή μου απάντησε σήμερα, αναγνωρίζοντα το δίκαιο των ετοιμάτων μα, λέγοντα ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με πολιεθνικέ εταιρείε. Οι οποίε εκμεταλλευόμενε διάφορα γραφειοκρατικά τερτύπια μπορεί να τιμολογούν διαφορετικά τα προϊόντα του στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Και να στοιχίζει το ίδιο προϊόν τελικά πιο ακριβά στην Ελλάδα, αδικαιολόγητα, από ό,τι μπορεί να στοιχίζει σε μια άλλη αγορά. Και του είπα, αλλά δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η Επιτροπή απαντά, ναι, έχει δίκιο στο θέμα αυτό, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και η Αντιπολίτευση έρχεται και μα ασκεί κριτική, γιατί ζητάμε από την Ευρώπη να μα βοηθήσει σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι ήρθε η απάντηση της, ε, στην επιστολή που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Τι λέει η απάντηση τώρα. σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Η Κομισιόν παραμένει διαρκώ προσιλωμένη. Λέει στην αρχή, λάβαμε την επιστολή του Πρωθυπουργού κτλ. Τη Ελληνική Δημοκρατία κ. Μητσοτάκη. Και μετά λέει: Η Κομισιόν παραμένει διαρκώ προσιλωμένη στην κατάργηση των αδικαιολόγητων ρυθμιστικών και μη φραγμών για να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Και κλείνει η επιστολή. Σύμφωνα με, τα συνοί... Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική μας, θα απαντήσουμε στην επιστολή σε εύθετο χρόνο. Όπως απαντάνε όλοι, βιογραφικό να παραδώσει μια δουλειά, σου απαντάνε όλοι με αυτή την ωραία ευγένεια, αντί να σου πούνε «ΟΚΕΙ, okay, ξέρεις που σε γράφουμε και ξέρεις τι θα γίνει το έτοιμά σου», ε, εν ευθέτο χρόνο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα σας. Ε, τελείωσε, Κάπω έτσι απάντησε στον Έλληνα πρωθυπουργό, Και κλείνει έτσι αυτό το θέμα που με τόσε φαμφάρε μα έχουν ζαλίσει τι τελευταίε μέρε: ότι θα δοθεί απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ρύθμιση των πολυεθνικών Που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πολυεθνικές. Οι πολιεθνικέ δίνουν εντολή στην Κομισιόν και στη Φόντε πώς πώ ακριβώ θα το κάνουν να φαίνεται αληθοφανές ώστε να ρυθμίσουν τα κέρδη του και την κερδοφορία του. Και περιμένω ο κ. Μητσοτάκη με την επιστολή που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τρίξει τα δόντια σε ποιε, τι πολυεθνικέ. Ωραίο όλο αυτό το αστείο, μες την προεκλογική περίοδο, μπήκε σε αυτό το mood και ο Κασελάκης. Dear Ursula, please explain to us why Greek feta is more expensive in Greece than in Belgium. Thank you, Αγαπητή Ούρσιλα, παρακαλώ να μα εξηγήσει γιατί η φέτα που παράγεται στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα από ό,τι στο Βέλγιο. Που είναι 34% πιο ακριβή. Ευχαριστώ, Για Διαβάζει σε συνέντευξη που έδωσε ο Κασελάκη την επιστολή, όπω ο ίδιο την έχει στο μυαλό του, που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, και πιάνει το παράδειγμα τη φέτα, το οποίο δεν έχει να κάνει με πολυεθνικέ. Όμω επίση ανεβαίνει η τιμή τη φέτα πέρα από το λάδι που είναι πολύ κακό και το καταραστήκαμε νωρίτερα. Φταίει τελικά και η φέτα. Εδώ ο Κασελάκης κάνει και λίγο πλάκα με τον Dear Ursula και τα υπόλοιπα τρίτο μέρος του quiz που έχουμε ξεκινήσει το τραγούδι που το έβγαλε κάποιο κόμμα με την άψογη και ανεβασμένη πολύ προσεγμένη αισθητική του Να ψητήσω αριστερά Πόντρα και αναδευτικά Ψηφοβέλτιο αστεράτο Με αγωνιστέ. και μάτο Τώρα περιορίστηκε ο κύκλος της αναζήτησης γιατί λέει θα ψηφίσω αριστερά το τραγούδι άρα φεύγω από τα 30 κόμματα περιε, περιορίζεται το νούμερο πώς θα να εννοεί ο ποιητής 4, 5, 10, πώς θα είναι τα αριστερά εννοώ όλα η απάντηση θα δοθεί στο τέταρτο μέρος του κουίζ σε λίγο γιατί μέχρι τότε πρέπει να μάθουμε τι γίνεται με τον πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Με την επιστολή μάθαμε τι ακριβώς γίνεται και τι απάντηση έδωσε η Κομισιόν, πολύ συγκεκριμένοι, πολύ βοηθητικοί για τον ελληνικό λαό, νιώθουμε υπερήφανοι και περιμένουμε από όλα σε ώρα να πέσουν οι τιμέ, γιατί είπε η Ευρώπη ότι θα το δούμε το θέμα σα προ τον Έλληνα προθυπουργό, επειδή ανέβηκε σαν θέμα, όπω είπε ο Μητσοτάκι, σε επίπεδο προθυπουργού πια. Με τι πολυεθνικές, να μάθουμε τι ακριβώ η επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τι πολυεθνικές αλλά υπάρχει και ένα δεν είναι μόνο ότι θα το αντιμετωπίσει η Ευρώπη το θέμα των πολυεθμικών, το αντιμετωπίζει με χειρό τρόπο η ίδια η Ελλάδα το θέμα των πολιεθνικών. Στι πολυεθνικέ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πρακτικέ πολυεθνικών που χωρίζουν ουσιαστικά την Ευρώπη σε διαφορετικέ ζώνε και τιμολογούν με έναν τρόπο αρκετά αυθαίρετο τα προϊόντα του, με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικέ τιμέ του ίδιου προϊόντος Το δείξατε ναι. κι εσεί, όχι σε όλα τα προϊόντα, σε κάποια, σε, κάποια, σε κάποια προϊόντα. Και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφατικά, είναι κάτι το οποίο συζητείται στο επίπεδο των Υπουργών, για πρώτη φορά αναβαθμίζεται όμω σε επίπεδο Πρωθυπουργού, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή. Απάντηση έτσι ώστε να λειτουργεί στην πράξη η ενιαία αγορά. <χω> δεν μπορεί να διαφημίζουμε την ενιαία αγορά και να λέμε Έχουμε ενιαία αγορά στην Ευρώπη και να έχουμε σημαντικέ διαφοροποιήσει. Έχουμε και κάτι σημαντικέ διαφοροποιήσει στους μισθού. Καμία επιστολή, καμία πολυεθνική, καμία μάχη δεν έχει γίνει για του μισθού. Δίνεται εδώ για την ακρίβεια. Μάχη δεν το λε όλο αυτό. Ο ίδιο το αποκαλεί μάχη. Οκ, okay, να το δεχτούμε για την. Συνέχιση τη συζήτηση, εδώ λοιπόν η ενιαία αγορά τα διακυβεύματα, τα ζητούμενα στη μάχη την ελληνική, γιατί η Ευρωπαϊκή δεν υπάρχει. Την ελληνική με τι πολυεθνικές έτσι όπω ο ίδιο ο Μητσοτάκη έχει ορίσει και περιγράψει. Και ο ίδιο ο κέρδο, στενός συνεργάτη, μα είπε προχθέ. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό δείχνει ότι παίρνει πρωτοβουλίε γεννέε. Μπράβο! Δεν λογαριάζει το πολιτικό κόσμο. Μπράβο! Γιατί ακούμε από εδώ και από εκεί κριτική από την αντιπολίτευση να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία ή αυτή η κυβέρνηση είναι δέσμια των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων συμφερόντων, των πολυεθνικών. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν τη κεντροαριστερά ή τη αριστερά να ορθώνει το ανάστημά τη εναντίον τη Πολύ σωστά τα λέτε ο κύριο Κέρτσο, πολύ μετρημένα κυρίω και αυτό με σεβασμό στον Έλληνα καταναλωτή και τηλεθεατή, όταν τα έλεγε στην έρθι προχθέ. Ε, έχουν στριμωχτεί οι πολυεθνικές το βλέπει ο καθένας, το καταλαβαίνει ο καθένας σε βαθμό λύπησης, είμαστε μαζί τους δεν το περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να πολεμήσει με τέτοιο σκληρό α, τρόπο αδυσόπιτο, αβυσαλαίο τρόπο τις πολυεθνικές οπότε είμαστε μαζί τους Οι πολιεθνικές βάλλονται, χρειάζονται την στήριξή μας, κάτω τα χέρια από τις πολιεθνικές. Παλαϊκό συλλαλητήριο, στο κέντρο της Αθήνας, δεν μένουμε άπραγοι, όλοι μαζί ενωμένοι. Λέμε όχι στον πόλεμο που κάνει η κυβέρνηση, κατά των πολιεθνικών μας. Μουσική Οι πολιεθνικές πεινάνε, πεινάνε, δεν έχουν να φάνε. Σάββατο 1η Ιουνίου, όλοι το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος να κάνουμε κομματάκια την επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα. Μουσική Θα γεμίσουμε το συντριβάνι με πολιεθνικά σαμπουάν και μαλακτικά. Θα αλείψουμε το κορμί μας με πολιεθνικά αντιλιακά και αντικουνουπικά. Θα φορεθούν πολυεθνικές πάνες και σερβιέτε. Κάτω τα χέρια από τις πολυεθνικές Όλοι μαζί να στείλουμε βροντερό μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που τις πολεμάει. <Το> Η χώρα θα μείνει μπανανία και τρώμε παγωτά πολιεθνικών με μανία. <Το> μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Ζάμπλουτη χωρίς σύνορα κλέφτες θα τους κάνει αυτή η κυβέρνηση εμείς νομίζουμε ότι συνεργαζόντουσαν αλλά όπως ε, ακούτε ε, είναι στην απέναντι πλευρά. Στο άλλο μετερίζει του αγώνα οι πολυεθνικές και η κυβέρνηση αναμένονται σοβαρά γεγονότα την πρώτη γνώμη έχουμε σλαλιτήριο, παλαϊκό να φωνάξουμε stop Ω εδώ προς την κυβέρνηση είπαμε Να, να είναι με το λαό, να είναι φιλολαϊκή κυβέρνηση, αλλά να μην στερήσει και τον πλανήτη από τι πολυεθνικές Καπιταλισμό έχουμε. Χωρί πολυεθνικές τι καπιταλισμό θα ήταν αυτό σαν ε, γύρος χωρί αλάτι και χωρί μπαχαρικά. Δεν τρώγεται, δεν γίνεται. Οπότε είμαστε με τι πολυεθνικές για να συνεχίσει απρόσκοπτα αυτή η λειτουργία του συστήματο. Άλλωστε, όσα και χειρότερα να μα βρούνε, έχουμε έναν τρόπο μαγικό μέσα σε ένα-ενάμιση ένα, χρόνο και τα αφήνουμε πάντα πίσω μα. Νομίζω τα χειρότερα θα τα αφήσουμε πίσω μας πια και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποιε στοχευμένες μειώσεις τιμών mm -hmm. καθώς και τα επιτόκια θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται σε λίγο και τα χειρότερα του πθορισμού πια τα έχουμε περάσει. BB. Και πιστεύω, ε, αν έπρεπε να κάνω μια ε, εκτίμηση, ότι τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι, ω προς την αύξηση των τιμών, ε, πιστεύω ότι τα, τα έχουμε δει. BB. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ε, ένα σημείο όπου... Τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι πίσω μας. BB. Και είμαι αισιόδοξο, Συγκρατημένα αισιόδοξο, ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι πια πίσω μας. BB. Ah. Myślę, że najgorsze zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań zadań Ta zadań zadań zadań zadań zadań zadań La, la, la, la. Και στέλνουν εδώ μήνυμα, δύο-τρει ακροατέ. Ο Χάρη μου λέει: Άσχετο από πολιτική οικονομία. Σιγά-σιγά μιλούσε ο Χατζηδάκη από τη σκοπιά των καταναλωτών. Ο Χατζηδάκη μιλάει από τη σκοπιά των εταιριών και του λέει: Δεν θα αυξήσετε τα κέρδη σα αυξάνοντα την παραγωγή σε είδη πρώτη ανάγκη, αλλά επενδύοντα την πράσινη ανάπτυξη, η οποία θα επιδοτείται από το κράτο, δηλαδή από τη φορολογία στα βασικά αγαθά για τον λαό. Ε, κατάλαβα πώ το λέει ο Χατζηδάκης και το καταλάβαμε όλοι. Απλά η ερώτηση που του έγινε του Χατζηδάκη ήτανε, που έγινε στον Χατζηδάκη ήταν τι θα γίνει με το ΦΠΑ γιατί οι καταναλωτές ε, η πλειοψηφία σχεδόν του ελληνικού λαού 95 ίσω και παραπάνω 10% ζορίζεται στα σούπερ μάρκετ και αυτό σε έδωσε αυτή την απάντηση μπορεί να έχει στο νου του τις μπορεί να έχει το παραγωγικό μοντέλο αλλά δεν απάντησε επί τη ουσία πώ ακριβώς θα λυθεί το κορυφαίο θέμα που είναι η ακρίβεια και δεν την έχουμε αφήσει πίσω μας σε καμία περίπτωση και είναι πάντα μπροστά μας με διάφορες αφορμές αιτίες και τα λοιπά και τα λοιπά και σε όλο αυτό, γιατί άλλη μια ακροάτρια πάλι μου λέει εδώ κάτι τέτοια σε όλα αυτά τα παραγωγικά μοντέλα και τα πολύ ωραία ο λαός και οι ανάγκες του απουσιάζουν βλέπω τις πράσινες αναπτύξεις βλέπω τις, τα, τις αλλαγές παραγωγικών μοντέλων Τι καταναλώσει και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που βασίζονται σε σχεδιασμού, αλλά λείπουν οι ανάγκε των ανθρώπων. Και γι' αυτό αναγκάζονται να δίνουν τέτοιου τύπου απαντήσει που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του κόσμου, αλλά με τα συμφέροντα των μεγάλων. Κατανόητα όλα αυτά, εμεί κάνουμε εδώ το δικό μα το παιχνίδι και έχει μείνει αναπάντητο. Ποιο κόμμα, άνθρωποι πιο κόμματο έφτιαξαν αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πολιτικό, απ' την αριστερά είναι. Τώρα δίδεται η απάντηση. Με το Μέρα και το Γιάννη Τι και ποιος μας πιάνει Που μου κάνει συμμαχία Κι αυτό έχει σημασία Ποιος ηλεύθε έχει αποχή από μένα ένα χί Πρόσεψη πως πήρτε σήμα Στο ενότικο το σχήμα. Κι αν πιο να σταυρώσεις Και να μην το μεταγλώσεις Όλοι είναι ένας κι ένας Και δεν υστερεί κανένας Η Ευρώπη σκοτεινιάζει Και σε φασισμούς βουλιάζει Πάντε πλάνο στη Μαυρίλα Και στην Ευρώπη τα Τρακύλα Τα «Μαν και τα «Ο» είναι δικά μας Είναι λοιπόν τραγούδι για το «Μέρα 25» Όλη αυτή, ξαναλέω, η αισθητική που βγάζει, η στίχη, η προσέγγιση, η αντίληψη για τα πράγματα ανήκει στους ανθρώπους του Μέρα 25, το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Πολύ ωραίο προεκλογικό σποτ, μπορεί να γίνει, έχει γίνει νομίζω. Ε, λύθηκε και η απάντηση, δεν ξέρω να το κατακατάλαβε από την αρχή, την πρώτη πενιά, αν πηγιονούσας εκεί. Τελικά είναι το Μέρα 25 γιατί το λέει με το Μέρα 25 και το Γιάννη και μπλα μπλα μπλα. Αυτά μέχρι στιγμής, 2, 11, 10, 80, 8, 80, τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσα είναι σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Ναι καλημέρα. Καλημέρα. Από η όνειρο να από κάτω από Πελοφώνησο. Ωραία. Θα ήθελα μια χάρη αν μπορείτε. Δεν ξέρω, δεν δίναμε. Θα ήθελα να μπορώ να πάρω την καρτόνα με τον τέξων. Κώη και το ίδιο τώρα πια ακριβώ. Πάρτε, πάρτε έγινε... από μένα, πάρτε την σου δίνω καντόνα. Α που τη στέλνετε τώρα. Ναι, τώρα όρσο που λέμε. Πάρτε από το τηλέφωνο. Πάρτε. email. <laughs> <laughs> <έτσι. laughs> άκου λέει, Καντόνα που θα πάρει εσύ σήμερα. <θυρό> δεν έπαιξε γαντόνα, έπαιξε. Με ποιον. Εγώ έχω, την έχω μισή την γαντόνα Τι την έχει, <θυρό> μισή την εκπομπή, μισή. Είναι έπαιξε, μισή <θυρό> <και> το... ολόκληρη <θυρό> να δει. <σφυρό> άλλο πράγμα. <ς> δηλαδή χάνει το άλλο μισό. <δυρό> Μήπω θέλετε και μισό <σφυρό> φουσκίδι <δυρό> που ένα συμπληρώνει τον άλλον είναι το άλλο τη μισό που λέμε. Ή όχι. Εντάξει, κάντε ό,τι μπορείτε να πούμε μπορείτε. Ο φουσκίδη δεν είναι και για χόρτα ή δεν είναι για ολόκληρο. Δηλαδή θα βάλει το ματιά τη γκόνη. Εντάξει, του ακούω ανθρώπου. Καρά στο κουράκιο σα. Εντάξει, τι θα κάνω. Εσεί και ο Βορίδη. Τέλο πάντων. Όχι, καμία σχέση. <laughs> <Ναι>, Ευτυχώ. <laughs> λοιπόν, <laughs> πάρτε μετά τι δύο να συνεννοηθείτε. Ωραία, να πάρουμε στο τηλέφωνο αυτό, έτσι, Αυτό πω... μετά τι δύο όμω. Μετά τι δύο, εντάξει. Ναι. το πω στα παιδιά. <laughs> Γιατί τώρα πέσατε στην ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, το ξέρω, εντάξει. Α την ελληνοφρένεια, πέσατε. Το ξέρει. Σέτρωγε όμω. Όχι, δεν μου Α πρόσεχε. Εντάξει, εντάξει, ώρα κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω, θα πάρει μια γκαντόνα μάντολες Δεν με παιδιά. Ελά! Να σου πω παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα. Τώρα τι γίνεται με την επιστολή? Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή. Α ah. Ναι, και εγώ περιμένουμε τώρα, την έστειλε και εμεί τώρα περιμένουμε. Να σου είπε ο Μήπω χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, να στέλνει ένα email. Ήδη θέλουμε να το χοντρύνουμε τόσο γίνεται μια μαλλιά. Εκ-λέ. Okay, τώρα πάνε... με τα email δεν έχουμε καλό προηγούμενο με τα email. Α μην αργήσει όμω η επιστολή να πάει ρε, με το ταχυδρομείο. Αλλέ. Ενομίζω το έχει στείλει συστημένου, δεν ξέρω. Οκ. Okay. Αυτό μην το χοντρουμε πολύ και γίνηκα μια μαλλακή γιατί μετά τι διαπραγματεύσει, νομίζω είναι το επόμενο πιο σημαντικό αυτό με την επιστολή. Ναι, ναι, πέρα. ισχύει, αυτό ισχύει. Δηλαδή θα του κάνουμε τη μάπα κρέα. Αυτό τώρα ετοιμαστεί για πολύ κρέας. Διπλής συμβασίας, ο καθέας το παίρνει όπως θέλει. Έλα Έλα. Να το κάνω το σε σεξιστικό αστείο. Άντε. Πε θα Έχουμε τώρα τον Κασελάκη. Πρώτο πάει το γράμμα και ο Κυριακό. Τροπή. Αυτό είναι ομοφοβικό, δεν σεξιστικό. Αυτό ξέρανε σεξιστικό. Είναι μαλακία. Θα το βρω. <Το> ο Μιτζοτάκη δεν το, το πάει το, φοβά. Φοβά. το γράμμα. Το στέλνει. Ή τέλο πάντων την πάει την επιστολή. Αυτή είναι η διαφορά. Για τον Κασελάκη το αντιπαρέρχομαι τώρα το γελίο αυτό σχολείο. Εντάξει, είναι γελίο. είναι Κάνω λίγο πλάκα. Εντελώ βλακία. Το ξέρω. Πάντα δεμάτω αν με συγχωρεθεί και κάτι. Έχει καταντήσει σαν πρωινή εκπομπή. Τσιμτσίλη, καινούργιο είσαι, δηλαδή έλεος Όχι, όχι, αυτό... αυτό σε λίγο θα λίγο, φτάσουμε λίγο, άμα ο Αργυρός λίγο, θα τραγουδίσει το γάμο ή αν όχι Τώρα και Λιάγκα. και αυτά είναι, τα... Είναι λίγο χειρότερο, θα το πήγαινα σε σεφερλή Να σου πω την αλήθεια ε, ε, Εντάξει, αυτό είναι και θεμαγούς του Μείνε με τον Λιάγκας, εσύ όπως αρέσεις καλύτερα Έλα Αποστολή Έλα, Έλα καλά είμαι εσύ Ωραία Στου Κωνσταντίνου και στι Ελένε. Ωραία. Χρόνια πολλά και στου Ποντίου φυσικά. Ναι. Και δεν μπορώ να πω την έκφραση, αλλά καλά. μου αρέσει αυτό που βάζετε, α πούμε, για τον Άδωνη. Μ' αρέσει. Τον εκφράζει. Και τον βάζετε συνέχεια. Εμένα μου ανεβάζει τη διάθεση. Ποιο από όλα. Για τον Άδωνη. Που λέει πρωθυπουργό. Άλλο πρωθυπουργό. Δεν κάνω για πρωθυπουργό. Είμαι μάπας Αυτό ναι. Τον εκφράζει. Ναι. Τον εκφράζει απόλυτα όμω. Το ξέρω. Απόλυτα. <laughs> αυτό θέλει να γίνει χαλίφη, του χαλίφη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. El paisaje de mi tierra es lo más lindo del oh. mundo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 Τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι πίσω μας. Τα χειρότερα. Τα χειρότερα φέρει. είναι πίσω μας. Ah. Και είμαι αισιόξο, συγκρατημένα, αισιόδοξο, ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι πια πίσω μα. Ah. Είναι αυτά τα χειρότερα που πάντα τα αφήνουμε πίσω μας, αλλά τα βρίσκουμε μπροστά μας για να τα αφήσουμε μετά στη συνέχεια πάλι πίσω μα. Κυρία Κοστοτάκη, μέσα σε 1,5 χρόνο πάντα αφήνει τα χειρότερα. Πίσω του τώρα με τη μάχη κατά των πολυεθνικών και με τι επιστολέ και τι απαντήσει, νομίζω είναι τελειωτική η φορά που τον ακούμε. Δεν θα τον ξανακούσουμε, τελειώνουν όλα. Και από εδώ και πέρα, μόνο καλύτερα θα έχουμε μπροστά μα. Τόσο καλύτερα που να πάει ο Στέφανο Κασελάκη στα μπουζούκια. Είχε πάει προχθέ στον Αργυρό και είδαμε όλοι, αν το είδατε κι εσεί, εμεί εδώ το περιγράψαμε. Σήκωσε τη γροθιά κάποια στιγμή, την αριστερή γροθιά, που είναι αριστερό, έτσι λέει το κόμμα. Γιατί λέει, έδωσε απάντηση γι' αυτό σήμερα, θα την ακούσουμε τώρα. Επειδή του είχε ψώσει την δική του τη γροθιά ένα σύντροφο, ενώ τον Κώσταργυρο. Σχολιάστηκε έντονα η παρουσία στα μπουζούκια και η γροθιά yeah. που είχατε σηκώσει. Τι yeah. απαντάτε στου. Απαντούσε σε γροθιά ενό συντρόφου προφανώ. Θα δούμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό κάποια στιγμή στο γάμο σας να τροποδήσει Σε τωλιάκα δουλεύεις <laughs> Τωλιάκουστα Είναι καιρός η διθενιά της πολιτικής να τελειώνει Πάνε και φιλάνε χέρια παπάδων Και την επόμενη μέρα συγκαλύπτουν έγκλημα στα τέμπη Στείλτε ένα μήνυμα Βάτε αυθεντικούς ανθρώπους που νοιάζονται Μέσα στην Ευρωβουλή Και αν τυχαίνει Ένας νέος πρόεδρος, ακομπλεξάριστος, να εμφανίζεται στα μπουζούκια και να το λουλούδια επειδή χαλαρώνει με ένα φίλο του, για ένα φίλο του, του ξείνονταν αργυρό ένα βράδυ. Τι τρέχει, τι άλλαξε δεν παρουσιάζεται τις τέσσερις ώρες που πέρασα πριν για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη στην εκδήλωση της Σοφίας Μπεκατόρου για το κοιματέρ της ΟΤΑΚ. Είχε κουραστεί πάρα πολύ, τέσσερι ώρε, για ένα πολύ βαρύ θέμα. Όντω, οπότε μετά πάω στον Αργυρό. Δεν το έπιασε εκεί ο δημοσιογράφο. Το χτε βράδυ τα δήλωσε αυτά. Πάλι σε ένα μπάρκα που ήταν, δεν ξέρω. Και ήταν οι δημοσιογράφοι και τον ρώτησαν. Και όταν είπε, απαντούσα στην γροθιά που είχε υψώσει λίγο πριν ο σύντροφο, ένα σύντροφο, δεν τον ρωτήσανε τι ακριβώ. Δηλαδή, ο Αργυρό έγινε σιριζέο, θα τον δούμε και υποψήφιο κάποια στιγμή, επειδή πολλοί καλλιτέχνε ασχολούνται με την πολιτική. Αφήσαν την ίδια να φύγει. Έτσι, πάντως κρατάμε ότι ήταν απαντητική γροθιά σε γροθιά συντρόφου γιατί στα τέτοιου τύπου μαγαζιά ανταμώνουν οι σύντροφοι μετά που ησύχασε και ηρέμισε από όλα αυτά έκανε δηλώσεις για το Μέγαρο Μαξίμου Επιτυχία είναι το να φέρουμε ένα φρέσκο αέρα Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου αλλά μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο Και να μπει φρέσκος αέρας στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Ατυχίες αδέρφοι, ατυχίες, οι βιβλίες περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξαν ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Μην πάει έτσι ο Κασελάκης και ανοίξει το παράθυρο του Μεγάρου Μαξίμου για να μπει ο φρέσκος ο αέρας μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα είναι καλό για αυτόν. Λαός, τώρα μέρος δεύτερον. Κι σου μου. σου Μανάρη. Τι κάνει. Μωρή, εσύ, εσύ λες, την τούρτα. Ναι. Αμάν. Καλά, Μωρή, καλοκαίρι έχετε. Δεν σέβεσαι τίποτα. <laughs> Όχι, αφή, γιατί νομίζω πω τελευταία έχει χάσει η αγάπη, τα μα. Και πήρα να μου <coughs> χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. <coughs> σου λέω χρόνια <coughs> πολλά. <coughs> Όντω, δεύτερον, τα πατσοκύλια μα δεν τα σκέφτεσαι για το καλοκαίρι. Ποτέ. Τίποτα. <coughs> <coughs> εκεί. Φάτε <coughs> να γίνετε ζώα, Λένε και τα άλλα ότι τα μεγάλα εργαλεία χρειάζονται yeah. υπόστοικο και τέτοια. Έτσι, yeah. έτσι. Κάτω από μεγάλα βράχια κρύβονται μεγάλα. Φύζια, αυτό, <εκάσμα> αυτό, αυτό, τέτοια. <εκάσμα> Αυτέ οι μαλακίες που λένε συνήθω χοντρή και Ε, <εκάσμα> <εκάσμα> Αυτό, αυτό ήθελα μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιορτάζει πολλοί κόσμο, ελπίζω να το απολαύσετε. <εκάσμα> γεια σα, <σου>, Γεια. <εκάσμα> Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. <εκάσμα> Γιατί σου <εκάσμα> Ορέστη. Πώς ο Που κάνει παρέα με τον Αθανάσιο; Ακριβώς ο Αθανάσιος afton. Κατάλαβα. Εντάξει. 1-0. Ένα τελευταίο, θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανο σήμερα. και θα πάρω το πτυχίο μου, έγινα οδοντίατρο, επιφανή του εξωτερικού. Επιφανή οδοντίατρο, τα... άντε. Άντε, άντε, άντε, άντε, άντε, καλή αναμισέλη σου εύχομαι. Ναι, τα email που τα βρήκα. Το πολιτικό σύστημα. Πού δηλαδή. ένα άνθρωπο σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μια λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Εγώ. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε εδώ πέρα μαζί με σένα και τον ντόκτορ. Τι ελάτε, λέγεται η ατάκα από οδοντίατρο, ελάτε, τι να μα ξεδοντιάσει. Εάν <Ίντρο> ναι, καλά. Αμάει καλά. Ναι. Αλλά ελάτε ελάτε ε, με ό,τι ε... ε... φοράτε. Φίκαι γέφυρε. Εντάξει, κατάλαβα. Καλέ εξαγωγέ έρχομαι, καλέ εξαγωγέ, ορίστε που λέτε δεν εξάγουμε. Δεν θα μείνει δόντι. Αυτά. Πάρω να πάρω το Σα δεξιό ακούγεται. Μέλο τη Άγκα δημοκρατία. Ποιο ξέρει. Όχι, Το δεν θα μείνει δόντι. Ναι, τέλο πάντων. Στου τραπεζίτε θα βγάλουν μόνο, αλλά θα μείνουμε. Α, όχι, όχι. Αν πρόκειται να βγάλει τραπεζήτε με δεξιότητε μοιάζει. Αυτή του έχουν στα ΟΠΑ. Όχι, όχι, όχι μόνο άφησε. Κανέμη. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι Ωπα άλλη, άλλη μέρα Σε πήρα μία μέρα γιατί σε πήρα τρίτη γιατί νομίζεις Για να μην σου λέω ότι παίρνει Παρασκευή μόνο Όχι πάντως αυτό με την Παρασκευή απόλυσα κι εγώ Πώς το σκέφτηκες ρε παιδί Άκου τώρα τι σκέφτηκες γιατί ε, Βλέπεις πέλημα, ε, κρατάω γιατί... τα καταστατικά των πυροβολημένων Ώρα άκου τώρα τι αυτό λέει πυροβολημένο. είσαι Πώς το, Αυτό είπε, ναι. Έλα τι Είναι στατιστικά ψέκα που λέμε. Γιορτάζω και πήρα να μου πει χρόνια πολλά. Α, γι' αυτό πήρε. Ναι. Χρόνια πολλά. Να πολλά. Πες μου, ρε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, γιορτάζει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σιγά μου, λοιπόν, γιορτάζει και όλη η Ελλάδα. Όπου γυρίζει, έχει μια Ελένη. Άσε, μα, σε παρακαλώ, που γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Του μεγάλου Κωνσταντίνα. Ναι, μωρέ, εντάξει, γιατί σωθήκαν Ά, οι Μαρίε και οι Γιάννηδε. Έλα, σε παρακαλώ. Τον Θεοστέπτορ, ο μέρο Κωνσταντιά και έλεγε τον θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων ε, Είδες να το πάλι ο Απόστολος άλλους Αποστόλους δεν έχει Αγία Ελένη έψαξε δηλαδή ήθελε να βρει τον Σταυρό του Χριστού μας Άσε πράγμα... που αν δεν υπήρχε αυτό θα, θα... θα λέγαμε <laughs> ποια Ελένη <laughs> και δεν θα υπήρχε απάντηση για την τέτοια μου την τέτοια μου Και ο μένος Κωνσταντίνος καθιέρωσε την Ορθοδοξία Από αυτή... Κωνσταντίνο αναγνωρίζω και μόνο και βασιλιά. βασιλιά και εθνάρχη τίποτα άλλο Και άκου, η ορθοδοξία ή η ορθοδοξία. Του Χριστιανού διώκονταν, όλα αυτά σταματήσαν και την καθιέρωσε ω επίσημη θρησκεία του κράτου στο Βυζάντιο, την Ορθοδοξία. Νάτο, σε λίγο θα φάσουμε στον Μπορεί Κατακουζίνο. Μωρή Κατακουζίνο! Κωνσταντίνο και Ελένη, βλέπω τον Βυζαντινολόγο και θα πάμε στο αποχαιρευτικό σύστημα. Τα πιάνω. Λοιπόν, έλα, για δεν αντέχω. <Και> Σαν σήμερα το 1963, κράτο και παρακράτο προχωρούν στην δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή τη ΕΔΑ. Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Ο Λαμπράκη χτυπήθηκε μελωστό στο κεφάλι από τον Μανώλη Εμανουιλίδη, που ήταν πάνω στο τρίκυκλο που οδηγούσε ο Σπύρος Γκοτζαμάνη. Πολύ καλά μπουμπούκια και τα δύο, φιντάνια. Ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, εννοείται, μέλη τη αντικομουνιστική οργάνωση Καρφίτσα, την οποία καθοδηγούσε τότε η χωροφυλακή και η ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Πού τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, Ποιο τα θυμάται όλα αυτά. Αυτοί οι πολίτες σήμερα οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος θα Άντως κρίνουν ένας, τις, ε, τις επόμενες εκλογές ε, ε, ε. και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες Βάντε η μόνη γιατε, πολιτική ναι. δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα Όχι για το τι έγινε το 1963 και τους γκουτζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ πραγματικά σας λέω, όταν διάβασα την ανακοίνωση για τα τρίκυκλα, έπρεπε να, να, να αναζητήσω λίγο στη μνήμη μου και πιστεύω ότι έχω καλές ιστορικές ε, ε, γνώσεις. Ε, Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά. Μα που δεν απευθυνόταν, συγγνώμη. Τον ενδιαφέρει θα είναι η Ελλάδα συγγνώμη, το 2030, συγγνώμη, 2030, αν τον ενδιαφέρει ε, το τι έγινε το 1963. Ε, ε, ε, ε, ε. Λίγο μετά το 1965, που ο ίδιο ο Μπαμπάσ είχε και μια ανάμειξη. Αυτή είναι η αντίληψη του κυριακού Μητσοτάκη για του νέου ανθρώπου. Για του νέου ανθρώπου, θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μανώλη Μανουιλίδη, αυτόν που σήκωσε το γκλόπ και χτύπησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο μέχρι το τέλο τη ζωή του δεν ήξερε τίποτα, όπω κάνουν συνήθω αυτοί, και έψαχνε να βρει ποιο το έκανε. Εγώ τον είδα τον Κοτζαμάνι εκεί, εκεί τον βρήκα το που πήγαμε και μου. Και κόψω μου τι πανδείνε να πούμε και πέσα πάνω στο πρωτοβουλία και σύνογε τι μα άψει. Δεν μπορούσε να μα κρατήσει. Δηλαδή ανλήγηση, Θα... εν, κύριε Μανολίδη, εσεί λέει ότι τυχαία βρεθήκατε εκεί. Yeah. Σε συνέχεια τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον uh, Λαμπράκι. Πώ έπρεπε, αυτό είναι, αυτό είναι το, το πώ πέσαμε πάνω. Εκείνο που οδηγούσε, εγώ τι ξέρω. Εσείς... Εγώ καθόλα την καρόσα ήμουν όρθιο. Εσεί την καρότσα πώς βρεθείκατε. Αφού πήγαινε ένα φύγω μαζί του. Είχαμε και ένα άλλο μπροστά, δεν ήταν πήγα εγώ μπροστά. Δηλαδή, κύριε Μανολίδη, δεν <Συλίδη> το χτυπήσατε εσύ το Λαμπρά. Όχι. Ποιος το Όχι δεν ξέρω ποιος τον... γιατί εδώ ουσία για ποιος το χτύπησε το λαμπράκι λέτε εγώ που περάσαμε τόσα χρόνια εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω Μέχρι το τέλος τη. του Κεδεύρη και δεν βρήκε ποιος ακριβώς χτύπησε τον λαμπράκι Σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Χαριλός Θα μείνουμε λίγο σε αυτή τη μνήμη με ένα mail μου ένας νέος ακροατής, φίλος. λέει Σήμερα, όπως λογικά θα ξέρει, είναι οι φοιτητικές εκλογές, οι οποίε πραγματοποιούνται ύστερα από ένα μεγάλο και δύσκολο αγώνα που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα όλοι φοιτητές ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια παραγγελιά, αν σας είναι εύκολο να βάλει το τραγούδιμα από τα παιδιά από κοινού θνητούς για να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία στους πιο μεγάλους ηλικία ακροατές. Η νέα γενιά δεν δίνει συγχωροχάρτη σε όσου μας κλέβουν τη ζωή Γι' αυτό δύο χρόνια τώρα στηρίζει πάνω σπουδαστική Και σήμερα ελπίζουμε να έχουμε την τρίτη συνεχόμενη νίκη Είμαι φανατικό ακροατής από τα 16 μου Αλλά δυστυχώς στην εκπομπή σήμερα δεν θα μπορέσω να την ακούσω live Ελπίζω να το διαβάσετε και να το βάλετε Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα Και την αισιοδοξία που μας μοιράζετε κάθε μέρα Αγωνιστικούς χαιρετισμούς Είμαι από τα που δεν καλά. Χωρί να ξέρουν το γιατί, όπω και αυτού του έφεραν στο κόσμο. Οι δικοί του και πάει λέγοντα σε τούτη εκδοχή. Αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή του να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Να βγάλουν λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για του ρωτήσουν πώ είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά. Πολύ δουλειά, αλλά εντάξει. Για αυτού μετράει να μη φαίνεσαι σκαθά. Μη στραβό μου τσουνιάζει, γιατί γειτονιά μιλάει. Για μαν τολμήσει και την πει στη γειτονιά, Ει από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά του τα χαλάει. Τέτο παιδί θέλω να γίνω από παιδί. Και τώρα που μεγάλω σαν τέτοιο παιδί να μείνω ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατούντας ένα κρίνο Είμαι από τα παιδιά που δεν γράδονται καλά την έχω καταλάβει από μικρό στη σαβολιά δεν κάνω τσιμούδια όσο πέφτουνε κορμιά Τα Για αυτά τα παιδιά λοιπόν σήμερα, καλά αποτελέσματα. Και οι υπόλοιποι, καμία αντίρρηση. Φτάσαμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσει. Γιώργος Πιέρω μετά το μαγκαζίνα. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας Μη μου κάνει ζημιά, μη μου χαλάσει τη δουλειά. Εγώ? Ναι, ναι, για τον κλόουν. Α, στην κοπέλα που είπα. <κοί> <κοί> ναι, ναι, ναι, βλάκακακα. Εντάξει, κοίταξε, κοί. <κοί> <ώστε>, <κοί> α το <κοί> γάτι. <α>, Καταρχήν <κοί> γίνεται και είναι φανταστική. Εκεί που <α>, λε κατά <κοί> νεοδημοκράτια, γιατί <κοί> δεν <α, α>, κάνει <κοί> Όχι, όλη η είναι. άρα. Ναι, εντάξει, γι' αυτό επειδή φοβούνται όλα τα παιδιά τον κλόουν, εγώ Ναι, Είναι η χειρότερη στολή. Yeah. Γιατί και σε εμποδίζει την κίνηση, εμποδίζει τα παιδιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ α πούμε, κούσα πολύ πειρατή. Κούσα ένα πολύ Ινδιάνο. Σκρίβει εκεί πέρα τα πράγματα, κάνουμε πειρατικό κυνήγι, κάνουμε Ινδιάνικο κυνήγι, ψάχνουμε να τα βρούμε. Πολύ στολή. ωραία στολή. Αλλά το θέμα είναι εκεί που ετάκια να κερδίσει το βασικό, εκεί που κάνει θεάρα, έναν Ερμοκράτη, λάκια το ή και όλοι και είναι. Ρησπέκτα αποστολή λοιπόν, έγινε και εσύ καταπληκτικό. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν Της κεντροαριστερά ή της αριστεράς Να ορθώνει το ανάστημά της ενάντησης πολυεθνικές του Α! <Ρι> Πε τον κύριο Ψιχέρτσο, γιατί μάλλον το ξέχασε. Ο Αλέξη είχε καταργήσει τον νόμο που δούλευε η Uber η πολιεθνική με τα ενοικιαζόμενα, με τα Ιωταχή. Ποιο τα έβαλε με τι πολιεθνικέ, τώρα δεν ξέρω αν θα το βγάλει. Και κάτι άλλο. Αχ, ο Αλέξη, θυμάμαι ξύλο που είχε ρίξει πολιεθνικέ. Όλοι έχουμε να λέμε. Όμιο με το Μητσοτάκι, μην φανταστεί. Χέσταλα, Βικτόρια Σέμπρε. Το νομοσχέδιο πάντω αυτό μα ανέβασε τη δουλειά μέσα σε τρει μέρε, 30 λεπτά. Ναι, ρε παιδί μου έκανε κάτι εφετζίδη, κατ' έτσι τα σε κάποιε κοινωνικέ ομάδε. Αλλά ξέρουμε τώρα, μην μεταξύ μα τώρα. Εφεντζίδικα, ξεεφετζίδικα, επειδή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εφεντζίδικα, επειδή φέτο η τουριστική περίοδο δεν είναι. Ναι, δει, ρε παιδί ο... μου, απλά επειδή σου πάντα το τομάρι σου και επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θέλω να σε σοκάρω, έχεις σου σου έχει τα δίκια σου. Γενικώ τα τομάρια έχουν δίκιο. Τα τομάρια έχουν είναι 30.000 ταξί. Εντάξει, από δύο ίδιοι οκτήτε πε εκεί, να σε yeah. εξ... οι οικογένειε. Λοιπόν, τα δει τώρα, επειδή φέτο δεν είναι η τουριστική περίοδο όπω πέρυσι, ευτυχώ τότε που τα βαλε... Πολιεθνικές ο Αλέξης ο Τσίπρας και τώρα ψηλοδουλεύουμε. Από στο άλλο εξήγησα στο φίλιο, τι είπε ο Κουτσούπα στα ποντιακά. Το άκουσες? Τι είπε στα ποντιακά? είπε στα ποντιακά, ούτε το ποιος μας χρειάζεται, ούτε ο Παράνς παρά το ΚΚΕ να είναι το καλύτερο. Αυτό είπε ο Κουτσούπα. Το θεφτάμεν τον Παράν και το πολλά το βίον το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Στα 10 πρώτου 2016 εκπομπή για τα UFO. Μία ώρα και εννέα λεπτά μιλάει ο Ρομπέρτο Βίλιαμ, ο Ο τώρα του Ελλάδα, ζει του Θρησκεία, του Δημοκρατία. Τι τα κρύβουμε, σε Μαρκώνι. Ο πατέρας του ήταν πιλότο τη ραπ και βρήκε παρκαρισμένο παρκαρισμένοι. Τη ραπ έπεσε ραπ, χιπ χοπ, τέρορεξ κρου. Στη Ροδεσία λεγόταν τότε. Τι ήτανε, Οι Ζυμπάμπουε, στη χαράρε. Είχαν ραπ στη και στη Ροδεσία. Ροδεσία. Δεν έχω παρακολουθήσει τη σκηνή τη Ζυμπάμπουε, γεια. Αυτό το δήμαρχο που έδρυχε, με μια μάνικα είναι του Μπέο αυτό. Τραβάτε. Τραβάτε. Τραβάτε! Στο σπίτι Φραβά, σας! Στον χώρο σα! Άμα τα πάτε, τίποτα τα μωράζει. Θα σου πω εδώ που θα πάτε, τα μωράζει μωρά. στο πέρα μου, κόβει κάτι Ρωμά. Προφέρα. Θα μπορούσε, πιθανόν. Ρατσιστούλης φάνηκε, ναι, ναι, εύκολα. Της ίδια είναι, τι ίδια Είναι που είναι για τον τελείω. Για τον Καβάλα. Καβάλα που είναι η Ναι. Να το αυστραλέζικο σύστημα. Αυτό που βρίσκεις και, και αμέσω γραμμή με ξεπερνάει. Δεν θέλουμε τους βουλευτές. Αυστραλούς. τι να κάνω τώρα, δεν τους θέλω. Πρέπει γιατί του το δε δε δε θέλω, δεν θέλω. Θα μπορούσα να ψηφίσω Είναι κομματάκι χειρότεροι από πολλού Δηλαδή συγκεκριμένη κάστα Ελλήνων που έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό. Άστο. Α δε μιλά, γεια.